Κεφάλαιο Ιωτα Σίγμα Τάβσελίδα 545 Στοιχ 1-15 Ο Παύλο για τη Μικρά Ασία Ισφιλίπου τη Μακεδονία 1. Ο Διπορώνδε τώρα ο Παύλο Απανατολών προ Δυσμά έφτασε πρώτον στην Δέρβιν και μετά αυτήν στην Λίστρα. Και ειδού, ήταν εκεί κάποιο μαθητή που ελέγχεται Οτιμόθεο ή ω μια γυναικό Ιουδαία η οποία είχε πιστέψει στων Χριστών, ο πατέρο του όμω υπήρξε εθνικό. 2. Δια των νέων αυτών έδιδαν αγαθήν μαρτυρία και τον υπελείπτοντο πολύ οι ενλίστρι και οι αδελφή. αδελφοί. 3. Αυτόν λοιπόν ήθελε ο Παύλο να τον πάρει μαζί του ει την περιοδία και με τα χέρια του τον περιέτεμε για να διευκολύνει την δράση του μεταξύ των Ιουδαίων που ήσαν στα μέρη εκείνα. Διότι όλοι αυτοί εγνώριζαν ότι ο πατήρ του ήταν το Έλλην και συνεπώ, εάν ο Τιμόθεος έμενε απερίτμητο, δεν τον επλησίαζε κανεί Ιουδαίος να ακούσει το κήρυγμά του. 4. Καθώς δεν διέβαινον τα σπόλεις, παρέδιδον διαπροφορικής διδασκαλίας εις τους εναυτές πιστούς να φυλάτουν τας αποφάσεις οι ε οποίοι είχαν οριστικώς κρυθεί ως μόνο ορθέ από τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους που ήσαν στην Ιερουσαλήμ. 5. Δια της περιοδίας λοιπόν τάφτης και δια της ανακοινώσεως των αποφάσεων της Συνόδου των Ιεροσολύμων, ε, εκκλησία των μερών αυτών εστηρίζονται και ενισχύονται στην πίστην και επληθύνον τον καταρριθμόν καθεκά στην ημέρα οι αποτελούντες αυτά ασπιστεί. 6. Αφού δε ο Παύλος και οι συνοδοί του διήλθουν τη φρυγίαν και την γαλατικήν χώραν, επειδή από εσωτερική έμπνευση και φωτισμόν, τον οποίον τους ενέβαλε το Άγιο Πνεύμα, υποδίστησαν να λαλήσουν τον Λόγο του Θεού εντιασία, 7. Ήλθουν στα σύνορα της μισίας και εκεί έκαναν δοκιμάς και αποπείρας να πορευτούν εις Βυθυνία. Αλλά και πάλι δεν τους αφήκε το Άγιον Πνεύμα. 8. Αφού δεν πέρασαν χωρίς χρονοτριβήν την μισίαν, κατέβησαν στην Τροάδα. 9. Και εκεί ενεφανίστηκε κατά την διάρκεια τη νυχτός ο των Παύλων. Κάποιο δηλαδή που από την ενδυμασία του ή και την προφορά του εφαίνε το τίτω Μακεδόν, εστέκε το όρθιος και παρεκάλλει τον Παύλων λέγον «Πέρασε από την Ασιατική νακτίνη στην Μακεδονία και βοήθησε έμας». 10. Όταν δε είδε την οπτασίαν αυτήν ο Παύλο, αμέσω συζητήσαμε πληροφορία και πλοίων για να αναχωρήσουμε στην Μακεδονία. Και λάβαμε την απόφαση του ταξιδίου αυτού, διότι συνεπεράναμεν από το όραμα καθώ και από τα λοιπά περιστάσει ότι ο κύριο μα έχει προσκαλέσει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο ει αυτού που κατόκουν την Μακεδονία. 11. Αφού δε από την τροάδα επλέυσαμεν στο το ανοιχτό πέλαγο ήλθαμε κατευθείαν στην Σαμοθράκη και την άλλη ημέρα ήλθομαιν στην Νεάπολη, πιθανότατα στην σημερινή καβάλαν. 12. Και απ' εκεί ήλθομαιν εις Φιλίππους, η οποία είναι η σπουδαιότερα ρωμαϊκή απικία εις την περιφέρεια της Μακεδονίας. δέ την διαμονή μας εις την πόλη αυτήν επιμερικάς ημέρα, 13. Και κατά την ημέρα του Σαββάτου εβγήκαμεν έξω από την πόλη εις κάποιο μέρος που ήταν πλησίον ενός ποταμού και θεωρείται τόπο τόπος προσευχής των Ιουδαίων. Και αφού εκαθίσαμεν, ανοίξαμε συνομιλία με τα σα εκεί η γυναίκας. 14. Και ήκουεν αυτά που ελέγαμεν κάποια γυναίκα η οποία ονομάζεται Λιδία και η τοπολύτρια των πολιτήμων εκείνων υφασμάτων που ευάφονται με χρώμα κόκκινον και καλούν το πορφύρε». Κατήγε το δε η γυναίκα αυτή από την πόλη τη Μικρά Ασία θιάτηρα και ήτο προσήλυτο, φοβουμένη των αληθί θεών. Ταύτη ο κύριο ίνιξε τα εσωτερικά τη Διανία αυτιά και τη διήγηρε το πνευματικόν ενδιαφέρον για να προσέχει σε κίνα που έλεγεν ο Παύλος. 15. Όταν δε ευαπτίστηκε αυτή και η οικογένειά τη, μα παρεκάλεσε λέγουσα. Εάν έχετε σχηματίσει την πεποίθηση και με έχετε κρίνει ότι με πιστή στον κύριο έλθετε στην οικία μου και διαμείνατε εκεί και διεπιμόνων παρακλήσεων μα συνάγκασε να μείνομενες στο σπίτι της